η λύση βρίσκεται κοντά στην ίδια τη ζωή σου στον τόπο το δικτύακο του μουσικού σου παράδεισου του μουσικού σου παράδεισου του μουσικού σου η λύση βρίσκεται κοντά του μουσικού σου σου. στον τόπο το δικτύακο του μουσικού σου παράδεισου το Παρή Παρή Παρή το Παρή Παρή το Παρή Παρή Παρή Κάτι κεί Κάθε κυριακή μεσημέρι μία μετρήση. Απόψε η νύχτα με ξυπνάμε, ξυπνάμε χαλάρα, Ψήνουμε καφέ και περιμένουμε να μας χτυπήσουν νερί. το κουδουνί η Κυριακάτοικοι φορτίσει. επισκέπτες κεί ορμή και ραβνού. Ο περιμένει <σομίδες> μπάντε, νέου δημιουργού, <σομίδες> μουσικού που μιλούν για τη δουλειά του, <σομίδες> μιλούν για τη ζωή του, <σομίδες> παίζουν υλικό του από CD ή e live, <σομίδες> ενώ ενδιάμεσα ακούμε κομμάτια αγαπημένα του από μπάντε και καλλιτέχνε που του επηρέασαν. Κάτοικοι επισκέπτε. Με το χάρι Αρών, κάθε Κυριακή μία με τρεις. 1966. Εγώ, καλά σου τα έλεγα. Καταλήγω στη Θεσσαλονίκη. Τρένα γεμάτα χωρικού για το αγροτικό συλλαλητήριο τη 19η Ιουλίου. Μυρωδιά από θιάφη Ξενοδοχείων άθος Κύριος Χριστιανόπουλος Εδώ είμαι με τη δόμνα Σαμίου Σας. είναι η εκπομπή και λιακάτι και Ξεκινήσαμε με αυτό το κομμάτι που έγραψε ο Διονύσης Αβόπλος και τραγούδησε μαζί με τη Δόμνα Σαμίου ως ένα μικρό μικρό αποχαιρετισμό στην ε, κυρία με κάπα και Δόμνα στην ιερία της παραδοσιακής μας μουσικής στη μικρασιάτισα που έκανε τόσα πολλά πράγματα για την ελληνική μουσική ε, τις οποίας η απώλεια ε, είναι τρομακτική. Λοιπόν, ε, η σημερινή όμως εκπομπή ε, είναι αφιερωμένη στον Κώστα τον Άγα που έχει καινούργια δουλειά και είναι αυτή τη στιγμή δίπλα μου. Καλημέρα <laughs> Κώστα. Καλημέρα Χάρη, καλημέρα και σε όλους τους ακροατές εδώ του σταθμού που μας ακούνε. Να καλημερίσουμε έστω και αν είναι έτσι αργά το μεσημέρι τον Παναγιώτη που είχε την προηγούμενη εκπομπή, τη Metal Christy, τη Στέλλα από τη Θεσσαλονίκη, τον Αντώνη από την Πάτρα, τον Λουκά 76GR και όλους τους άλλους που αυτή τη στιγμή καθώς δεν έχουν σε είναι ντροπαλοί επισκέπτες. Mm -hmm. Μεγάλη απώλεια έτσι, Κώστας. Ναι, βέβαια. βέβαια. Πόσο μάλλον που η δόμνα Σαμίου συνδέεται και με προσωπικές μου αναμνήσεις. Να, για παράδειγμα, εγώ πήγα το, το σχολείο που τέλειωσα, ήταν το γυμνάσιο Κ ναι. Και, ναι, και η Σαμίου τέλος πάντων ήταν η γειτόνισά μας ε, στο σχολείο και κάποια ε, καθηγήτρια που ήταν τέλος πάντων μέσα όλα οργανωτική, είχε καλέσει μια φορά στο σχολείο τη δόμνα Σαμίου να μας τραγουδήσει. Και έτσι, αποτέλεσμα, μας σε μια πολύ ωραία εκδήλωση η δόμνα Σαμίου, παραδοσιακά τραγούδια, κάνοντας όλο το σχολείο να χορεύει παραδοσιακά τραγούδια, με τα παραδοσιακά ταγούδια. Είναι από τις εικόνες που δεν να, το, βέβαια για το και Κεσαργιανής θα πούμε και παρακάτω μια και όπως... Ναι, λοιπόν, σήμερα το θέμα μας είναι ε, η νέα δουλειά του Κώστα Αγά και στο βάθος φώτα σε μόλο ατικό. Ακριβώς. Θα αρχίσουμε σιγά σιγά να ακούμε τα τραγούδια του δίσκου αυτού. Ένα δίσκο που τον έχω εγώ στα χέρια μου, ένα CD απίστευτης ποιότητας και καταρχήν είναι φανταστική ιδέα του. Mm -hmm. ε, υπάρχει ένα View Master. Ακριβώς. Ε, και, και στο εξώφυλλο, αλλά και στο ίδιο το CD. Ναι. Δηλαδή το ίδιο το CD είναι σαν τα δισκάκια του View Master, mm -hmm. με αυτά τα τετραγωνάκια mm -hmm. γύρω γύρω, που τα βάζαμε και βλέπαμε έτσι εικό ε, οπότε ε, και εγώ μαζί με τους ακουρατές του Music Heaven Radio Έχω τη μεγάλη χαρά να, και την ανυπομονησία να μας μεταφέρεις όλες αυτές τις εικόνες Μέσα από το View Master's Κάπως του... έτσι και εμένα τα τραγούδια παραπέμπουν στη δεκαετία του 80 Ο δεύτερος κύκλος δηλαδή Γιατί υπάρχει και ο πρώτος κύκλος Ο οποίος αναφέρεται στις σχέσεις, στο γάμο, στη συμβίωση, στο χωρισμό, στη μοναξιά Αλλά ο δεύτερο κύκλο του CD Μα παραπέμπει στι δεκαετίες τη παλιότερες. Πολύ ωραία. Να, να καλημερίσω και τον, ε, Γιάννη, το Chineboy, ναι, τον Γιάννη, τον Τσίνεμποϊ και τον Γιάννη, Αντώνιο Γιάννη. που είσαι στην παρέα μα και ο οποίο είναι από τους βασικούς ναι, ναι, του βασικού συντελεστέ αυτού του δίσκου. Βέβαια. Θα τα πούμε στην πορεία. Ναι. Να καλωσορίσω και τον Κούκζ, τον Φίλιππο, ε, τον Σταύρο και την Ήλιο που κατάφερε έστω για αυτή τη στιγμή να είναι μαζί και μας. Εγώ Και εγώ σα καλωσορίζω όλου στην εκπομπή μα. Λοιπόν, ο δίσκο αυτό, το σιντι αυτό ξεκινάει με. Το κομμάτι καλοκαιρινή νύχτα στο εξοχικό. Ας Για πε λοιπόν, μας γι' αυτό. Λοιπόν, ε, Όπω είπε, βάζει, ξεκινάει τον πρώτο κύκλο. Με τίτλο Μετά το Happy End. Έτσι, η ομάδα των πέντε πρώτων τραγουδιών έχει τίτλο ναι, Μετά ναι, ναι. το Happy End. Όπω είπα προηγουμένω, είναι τραγούδια που αναφέρονται στις σχέσεις ανδρο ανδρό-γυναικό. Πιάνει όλο το φάσμα από το γάμο, τη συμβίωση, το χωρισμό, τη μοναξία που νιώθει μετά το χωρισμό και που πρέπει όμω να σταθεί τα πόδια σου, να φτιάξει ξανά στη τη ζωή σου. Το κατάλαβα καλά, το μετά το Happy End είναι μετά το γάμο, δηλαδή μετά τη... ας το. Α το, το, το πούμε έτσι. Το πρώτο τραγούδι όμω, παρόλο που αναφέρεται και αυτό σε σχέση άνδρα και γυναίκα μπορώ να πω ότι αποτελεί και το συνδετικό κρίκο και για το δεύτερο κύκλο τραγουδιών δηλαδή που λέγεται με διάθεση νοσταλγική και αφορά τη δεκαετία του 80 oh, yeah, για το λόγο yeah. ότι οι εικόνες που προσπαθώ <laughs> να περάσω <laughs> είναι αυτές από τα παιδικά μου χρόνια είχαμε ένα εξοχικό στο πόρτο -ράφτι με του δικούς μου μόλις το είχαν χτίσει και κάθε Κυριακή εκεί μαζευόμασταν όλοι συγγενείς θύοι, οικογενειακοί φίλοι και τέλος πάντων αυτό το σκηνικό το έχω ως σκηνικό και το τραγουδίο δηλαδή Α απολαύσουμε Άλλα. κόστα μου το καλοκαιρινή νύχτα ναι, στο ναι, εξοχικό ναι. γιατί έχω έτσι την αγωνία να παίξουμε όσα πιο πολλά πράγματα δικά σου μπορούμε ναι, και ναι, να παρουσιάσουμε ναι, ναι, ναι. το δίσκο όλο να πούμε έτσι με τη φωνή του Γιάννη Νανόπουλου του Γιάννη που, που είναι στην παρέα μας είναι που είναι και στην παρέα μας και που, και που... είναι ένας φανταστικός και καλλιτέχνης αλλά και άνθρωπος Ακριβώς. με αυτά τα λίγα που Ακριβώς. έχω Ακριβώς. καταφέρει να είσαι το ε, ε, τον γνώρισες και προσωπικά εγώ θα με, ε... Ε, Κοίταξε, η πρώτη επαφή όμω ήταν εδώ μέσα από το Music Heaven, στον διαγωνισμό που κάναμε ε, το, Ένα διαγωνισμό που κέρδισε με την αξία του ο, ο δός, Γιάννης, Γιάννης Νανόπουλος με το τραγούδι Πέταγμα ένα υπέροχο τραγούδι Καλοκαιρινή νύχτα στο εξωχικό και έχουμε να πούμε πολλά με τη φωνή του Γιάννη Νανόπουλ. Έχει σαν έτσι, με την πρώτη ακρόαση μια ναι, ναι. πραγματικά μουσικότητα πολύ ιδιαίτερη και, και μια απίστευτη ροή συναισθημάτων. Mm -hmm. Και γι' αυτό πιστεύω mm -hmm. ότι δεν θα μπορούσε να βρει ιδανικότερο ερμηνευθεί από τον Μα, Γιάννη τον Ανόπουλο αυτό, αυτό, αυτό το λιβώς. κομμάτι. Την πρώτη φορά που άκουσα το τραγούδι του Γιάννη, το πέταγμα από το, στο διαγωνισμό του Music Heaven όταν ήταν ακόμα δηλαδή ακράση στους ομίλους Σκέφτηκα ότι αυτή η φωνή θα μπορούσε να πει κάτι δικό μου, γιατί άκουσα μια φωνή ε, πολύ ευαίσθητη, πολύ ανθρώπινη, ε, με ενδοσκόπηση και μάλιστα μου άρεσε ότι αυτό, ότι μου έδωσε την εντύπωση ότι είναι μια φωνή, ας το πούμε, χτυπημένη από τη μοίρα της που τραγουδάει αυτά που έτυχαν στη ζωή της να βγάλει τον πόνο από μέσα της. Είναι πολύ όμορφο και από την άποψη του Music Heaven έτσι διαδικτυα, της διαδικτυακής κοινότητα το να, με τις διάφορες δραστηριότητες του όπως ήταν Α, αυτός ακριβώς. ο διαγωνισμός μουσικής να έρθουν να, να γεννηθούν πράγματα και συνεργασίες ναι. και νέα. Και πάρα ότι είναι όταν τέλειωσε ο διαγωνισμός έστειλα ένα προσωπικό μήνυμα στο Γιάννη άμα θέλει να συμμετάσχει και με μεγάλη μου χαρά δέχτηκε και τα. Και ακούμε αυτά τα υπέροχα πράγματα, ναι, και ναι. έχουμε κι άλλα να ακούσουμε. Να σε ρωτήσω, Κωνσταντ, ναι, ε, στο CD, στο ένθετο, που να πω εγώ στα παιδιά που μα ακούν, ότι είναι ένα από τα πιο πλούσια ένθετα που, που έχω πιάσει στα χέρια μου. Μιλάμε για ε, 32 σέλιδο. Έτσι είναι. Έχω βάλει μέσα πολλέ πληροφορίε. Γιατί... Πέρα από του τοίχου, ναι. δηλαδή υπάρχουν και πολλά ναι, κείμενα. Ναι, ναι, ναι. Αλλά για να μου πει, στην αρχή, σαν εισαγωγή σε κάθε τραγούδι. Ε, για να δω ναι και στον πρώτο και στο δεύτερο κύκλο υπάρχει κάτι που δεν είναι η στοίχη πάρουμε χάρη σε αυτό το κομμάτι λέει come a little bit closer hear what I have to say ε, just like children sleeping we could uh, dream this night away Νίλιαν νίλια. <laughs> ε, πως σχετίζεται με το κομμάτι ή τι ακριβώ σημαίνει αυτό. Κάποιο τραγούδι είναι κάποιο τραγούδι ενός αγαπημένου καλλιτέχνη που λέει, ας το πούμε, πραγματεύεται τα ίδια με αυτό που λέω κι εγώ. Ότι δηλαδή προσπαθώ να βρω ε, στα τραγούδια μου και του συνδετικού κρίκου από κάποιον, ας το πούμε, καλλιτεχνών που με πειρέασαν, που είναι ήρωές μου, τέτοια. Να, τώρα εδώ γι' αυτό. Σκέφτηκα ότι ω εισαγωγή του τραγουδιού μπορούσε να ταιριάζει αυτό το δίστιχο του Νίλ Γιάνγκ. Υπέροχη ιδέα, δε, πρωτότυπη, ναι. δεν την έχω ξαναδεί κάπου. Mm. Δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει σε ναι. κάποιο δίσκο άλλου καλλιτέχνη αυτό. Αυτό ο πρόλογο. Ναι, ναι, ο πρόλογο είναι στο έντατο, του στίχους δηλαδή. Mm -hmm. Να διαβάσω και αυτό που γράφει ο, ο Γιάννης, εγώ ευχαριστώ τον Κώστα από για ό,τι μου εμπιστεύτηκε και πλέον αγαπώ ναι. πολύ και διαβάζοντας και αυτά που έγραψε ναι. στο σχετικό topic που έχετε ανοίξει ναι. έτσι για την παρουσίαση του δίσκου, ε, εντύπωση πραγματική μου έχει κάνει ναι. που δείχνει, ναι. ε, όχι, να μην το πω απλά επαγγελματισμό να το πω, ε, δόσιμο που κάνει όταν συνεργάζεται είχε πάρει τα τραγούδια σου ε, και τα ναι, και, και εμένα, κάθε μέρα στα μάξη ε, στο σπίτι Εμένα μου πάντο... κάνει είχε πάρει το πρώτο ντέμο που του είχα στείλει ναι. η και μου είχε κάνει εντύπωση ότι όταν μετά ήρθαμε στο στούντιο τα τραγούδια τα είχε μελετήσει είχε κρατήσει σημειώσεις, είχε κάνει βελάκια πάνω από το απολέξεις των στίχων ίδες, όσοι σε... θα το κάνανε αυτό σε ρωτάω, δηλαδή να πει σε κάποιον έλα να μου πεις ένα τραγούδι οι περισσότεροι yeah. θα ερχόντουσαν εκείνη τη μέρα στο στούντιο Χαβαλέ Μα, ε, ε, ε, ε. Εγώ το είπα του Γιάννη Βέβαια Γιάννη δεν χρειάζεται τόσο να σε απασχολήσω Τα τραγούδια μου παρόλα αυτά όμως ο Γιάννης τα μελέτησε Είχε δηλαδή ε, Αυτό για μένα στο δείχνει πολλά πράγματα ναι. Πάρα πολλά πράγματα ε, για το χαρακτήρα ναι. του ανθρώπου Είχε, είχε πει στο στούντιο και ξέροντα σε ποια τραγούδια Λίγο θα τονίσει τις λέξεις Που θα πάρει έτσι τις του mm -hmm. Τέτοια Συνεχίζουμε καλοκαίρι του 1968 ναι. κάθετος χειμώνας του 2008 Και εδώ είναι ένα τραγούδι μακροσκελές στο οποίο όμως ο Γιάννης άνθρωπο κρέθηκε πάρα πολύ ωραίο μου έδωσε μια ερμηνεία την οποία και εγώ την ακούω και την ευχαριστιέμαι έτσι εγώ θα πω στον κόσμο ότι η εισαγωγή, ο πρόλογος για, αυ... ναι. για του στίχους αυτού κομματιού είναι από... It... από το κομμάτι It's a Beautiful Day, Hot Summer Day. Ναι, είναι mm -hmm. συμβολικό ας το πούμε που επέλεξα το δίσκο το It's a Beautiful Day γιατί το τραγούδι αρχινά η ιστορία από το καλοκαίρι του '68, όπου ως γνωστόν ήταν το καλοκαίρι της αγάπης που λένε ναι. αλλά σιγά σιγά αυτά τα όνειρα για αγάπες, για μεγάλους έρωτε όσο να είναι ξεθύμαναν με την πάρα του χρόνου. Και το τραγούδι λέει πως μία σχέση που άρχισε από ένα μεγάλο έρωτα κατέληξε σε φθορά. Μάλιστα. Ενώ και έρχεται σε αντίθεση με το προηγούμενο τραγούδι όπου μία σχέση δεν άρχισε από μεγάλο έρωτα αλλά στην πορεία το ζευγάρι ανακάλυψε πράγματα πολύ σημαντικότερα όπως η κατανόηση, ο αλλήλος σεβασμός. Τώρα, αυτή είναι η άλλη όψη του νομίσματος που ακούμε. Έτσι, και για, να... Διώς, για να το ακούσουμε. Με ναι. μια πολύ ωραία ερμηνεία του Γιάννη Νανόπουλου το επισημένω. Ο οποίος ε, ουσιαστικά υπογράφει ε, όλο τον πρώτο κύκλο ναι, του ναι, δίσκου, ναι. και έχει και ένα κομμάτι ναι, στο δεύτερο. Ναι, ναι. Λοιπόν, για να το ακούσουμε Κώστα. Καλοκαίρι του 1968, χειμώνας, χειμώνας του 2008. Ακριβώ. τέλος μου και η συντροφιά στο τέλος μου ε, καταπληκτικός στήκος και με βλέπω, μου ένα αλλά ναι, βλέπω όμως ότι οι ακρατές εδώ μας, ε, μας βομβαρδίζουν με πολύ όμορφα σχόλια ενώ υποτίθεται ένα τραγούδι 6,5 λεπτά αντί να το αντί να βαρεθούν ναι <laughs> ε, βλέπω το άκουσαν μπράβο ε, παιδιά μπράβο. Ε, μπράβο και μην ξεχνάτε ναι. το CD το προσφέρω ως δώρο στήρια ναι, μου προσωπικό να... μήνυμα και θα είναι γίνει δικό σας ο... χωρίς ο... καμία αντικαταβολή. Να πούμε εδώ λοιπόν από την αρχή ότι ο Κώστας ο Άγας, και δεν είναι η πρώτη φορά, το κάνει πάντα για όλες τις ναι, δουλειές ναι. αυτή είναι η έκτη ναι. με το καλό ναι, ναι. εσείως δισκογραφική σου δουλειά ε, ο Κώστας ο Άγας, ε, από επιλογή έχει αποφασίσει τη διανομή των ε, δίσκων του να την κάνει αποκλειστικά μόνο του ε, χωρίς την παρέμβαση μέσα ζώντων, ούτε τεριών ούτε τίποτα, αλλά το σπουδαιότερο να αναλαμβάνει και τα έξοδα, δηλαδή ε, όχι απλά ε, χαρίζει τα συντήτου, που κάποιοι άλλοι θα μπορούσαν να πούνε ε, ρε παιδί μου, αν τα χαρίζεις υποτιμάς και δηλαδή δεν έχουν αξία Κι όμως η αξία δεν καθορίζεται ε, από τα χρήματα που θα δώσει κάποιος και στην τελική ένας δημιουργός έτσι όπως τα, το κάνει ο Κώστας, είναι σαν να λέει αυτό έχει ανεκτήμητη αξία οπότε και 10 ευρώ να βάζαμε και όσα και να βάζαμε καλύτερα έτσι mm -hmm. λοιπόν και, και καλύπτει και τα ταχυδρομικά έξοδα. ναι ναι μην τρέπεστε στείλτε προσωπικό μήνυμα και να συνεννοηθούμε να το λάβετε ως δώρο χωρίς καμία αντικαταβολή αν είστε δηλαδή είτε Αθήνα είτε επαχία οπουδήποτε ναι α, ένα προσωπικό μήνυμα στο Music Heaven στον Κώστα Άγα Κώστας Άγας είναι το Νickname uh, του, δηλαδή το όνομά του είναι και nickname του εδώ στο Music Heaven. Αρκεί uh, για να το πάρετε στα χέρια σας και να το απολαύσετε όχι απλά ακούγοντάς το αλλά και διαβάζοντας έτσι και βλέποντας τις υπέροχες φωτογραφίες που έχει στο ένθετο mm. το επόμενο κομμάτι ναι. που θα ακούσουμε ο ζωγράφου Σέφιλντ επέλεξα ωραία ε, οπότε μετά από το τρία που λέει πέρασαν κιόλας δύο χρόνια ναι, τώρα... θα πάμε στο ζωγράφου Σέφιλντ ναι. κάποια ιστορία πρέπει ναι, να ναι, έχει λοιπόν, αυτό ε, Όπω εξηγώ και στην, ε, στο ένθετο ε, ένας ε, από τους ε, δημιουργούς που με επηρεάσαν για αυτό το CD ήταν ο τραγουδοποιός από το Σέφιλτ ο Ρίτσαρτ Χαούλη έτσι καλά δεν το λέω χάρη ο Ρίτσαρτ ναι, ο, ο οποίος ε, όταν άκουσα το τραγούδι του Κόουλς Corner, όπου περιγράφει δηλαδή την πόλη του το Σέφιλτ λέω οπ Έχουμε πολλά κοινά σημεία με αυτόν τον άνθρωπο. Mm. Θέλω να τον ανακαλύψω. Να βάλουμε το κομμάτι του Χαούλινγκ ω το. Ναι, μετά βέβαια. βέβαια Α ακούσουμε λοιπόν πρώτα Το τραγούδι του Ρίτσαρτ Χόλλινγκ, το Κόλου Κόλνερ. Και μετά θα συνεχίσουμε με το κομμάτι του. Howly, να δηλαδή την έμπνευση. Α, μα πάει λοιπόν ο Κόλου Κόλνερ. Είναι στο Σέβιλντ Μια γωνιά, σε κάποιο δρόμο του Σέβιλντ, όπου είναι τόπο ραντεβού. Ε, για όλα τα ζευγάρια της εκεί πόλης. Α, μάλιστα. Όπως έχουμε στην λοιπόν. Πειραιά πούμε το Πασάλι Α, στη Θεσσαλονίκη την Καμάρα. Μπράβο, ναι, ναι. Για να τα ακούσουμε έτσι, να δούμε την πηγή έμπνευση. ναι. ναι. With a smile and a flower in her head I'm Going downtown where there's people The loneliness hangs in the air of life is flowing out over the rivers and on into dark hold back the night from us cherish the light Let the shadows hold by the dawn Going downtown where there's music Going where voices fill the air Maybe there's someone waiting for me With a smile and a flower in her head I'm going downtown where there's people. My loneliness hangs in the air with no one there real waiting for me. No smile, no Συνέβη μια φορά πέρασα το δρόμο που είχε και αγορά και όσα πώ πήρε τη ζωή μου ή από και έφη από χαρανία ευρήνο μισκάλι στραδόσεω Αναματό, ξύρω Γενικά βλάμη και να χοντό Βαρέθηκαν στο σέφρι με τους μαζί με παλιά κιθαρά παραπέ. Ηλεοφόρο, αύξαν οι οπενιντάδε. Είχε πάρει όψη σαν του κόλπου στη γωνιά και είδα ένα τύπο με λουλούδι κρεμεζί που του φόρουσε του του κι αν φόρουσε ρούχα και παπούτσια κυριλέ Κι είναι που περίμενε δεν φάνηκε ποτέ από τα χονδρά τα τζάμια των γιαλιών κήρυσε το δάκρυ του βουβό τον πλησίασα και του πάμε πλήχτη φωνή στην καμαρά η δικιά μου ακόμα να φανεί το άνθος του κατέληξε σε κάρους σκουπιδιών πήγαμε στο τότσα για ποτό Είχε πάρει, λέει, τον τόλτσε αγγλικό που δε σερβίτριζαν καφέ βαρύ γλυκό προζαμένες τους στίχους η χαρά των παιχνιδιών με βελάκια στοχ για και βαθμό Σε fin per cadeti Stebi schieni τη ζωή e se ne sembi cambiare Che se di su san nesta tres ule sa fi Tu hasti segnato i per Ξέξε να γράψεις, σ' αγαπώ κι είναι νωρίς το έρωτα του το λευκό χαρτί Με τον κύριο απ' το σεφίλτς μου ξανιόνιμάς Με μια χειραψία χωρίς ανιβρώμη Δεν αλλάζουν οι ανθρώποι λέει ο ποιητής Έχουν οι διατύπτως και γιατί Α, ah, Κώστα, λεωφόρος αυξεντίου, η, η μπισκίνη, ε, ε, ναι. ζωγράφου, δει και το, <laughs> το ντοτς και η καφετέρια. Η καφετέρια στο εις αυξεντίου, ναι. Και να διαβάσω πάλι το προλογάκι που έχεις πριν ναι. του στίχου σου, τι να πω για την Ευρώπη, τι να πω για την Αμερική, δεν αλλάζουν οι άνθρωποι. Οι ανθρώποι. Βάσα... Ναι, το τονίζω για να, για να... Για να στο μέτρο. Ναι. Ε, δεν αλλάζουν οι ανθρώποι, έχουν βάσανα και εκεί. Νίκος Γκάτσος, Φιλτισένιο Καραβάκη Ά, πολλές φορές. Με αυτό προλογίζω... Οι αλλάζουν τη γραμματική έτσι ώστε να ταιριάζει με το μέτρο ναι. του... <χω> του τραγουδιού. Και αυτό ακριβώ περιγράφει το τραγούδι ότι μετά από επισταμένη ακρόση των τραγουδιών του Richard Hawley έτσι καλά τον είπα πάλι. Ε. <laughs> ναι. Βγήκα μετά στη βόλτα στην περιοχή μου, στους δρόμους του ζωγράφου... και νόμιζα ότι είχαν λέει, μεταφερθεί στο Σέφιλτ. Ναι. Είναι η μαγική κανότητα, δηλαδή που έχει ο τραγουδοποιός... Ε, να σκαρώνει τραγούδια για τον τόπο του, για την πόλη του... και χωρίς να πάει ποτέ να σε μεταφέρει στη... στα δικά του τα μέρη. Υπέροχες εικόνες λοιπόν, μέσα από το View Master ναι. της δουλειά του Κώστα ε, Άγα και στο βάθος φώτα σε μόλο ατικό mm. και αφού χαιρετήσω την Κατερίνα mm. μας και, την, και το τσιπουράκι από την Πάτρα mm. ε, <laughs> να... Καλώ ήρθατε να πάμε να παίξουμε το μόνιμο κομμάτι ε, Θα προτιμούσα να παίξουμε το επόμενο Ωραία, θα αφήσουμε ως ε, έκληξη για, για όσου ζητήσουν και πάρουν το CD στα χέρια τους ε, ναι. ε, για να ακούσουν το μόνιμο κομμάτι και στο βάθος φώτα σε μόνο ατικό ναι. οπότε να μπούμε στον είναι ένα οργανικό να πούμε κομμάτι αυτό ναι, ναι, ναι. Ε, και να μπούμε στον κύκλο δεύτερο ναι. είναι Ά, 20 λεπτά πριν ναι. τι 2 και φτάσαμε στον κύκλο δεύτερο μετά τα πρώτα κομμάτια τα 5 του CD ο τίτλος του κύκλου δεύτερο είναι «Με διάθεση νοσταλγική». Α, Οπότε το View Master τώρα θα γεμίσει εικόνες ναι. από τα 80's. Ναι. Πρώτο κομμάτι. Το πρώτο τραγούδι λοιπόν λέγεται «Στάση λεωφορείου» και μας μεταφέρει στα πρώτα τα γεμάτα αγνότητα, αθωότητα, τα φοιτητικά και ενός πρωτοετούς φοιτητή στη Θεσσαλονίκη. Σταση λεωφορείο. Ναι, λοιπόν, γεω... πόση Αυτός... και πόση δεν έχουμε σταθεί σε μια στάση λεωφορείου. Δίπλα σε λεωφορείο και έχουμε χιλιάδε σκέψει αυτή τη στιγμή κοπέλα η οποία μα έκανε λίγο κλικ. Ναι. Και... Ειδικά όταν υπάρχει και ωραία κοπέλα δίπλα. Ναι. Και πόσο μάλλον όταν είσαι και πρωτοετή φοιτητή, και τέλο πάντων. Σε μια φρίσκεσαι... καινούργια πόλη, ε? πόλη, όπου μέσα σε όλα πρέπει να ανακαλύψει και τα ερωτικά. Είναι και αυτά μέσα στο πρόγραμμα. Ε, και αν αυτή η πόλη είναι η Ερωτική η Θεσσαλονίκη, ε, ε, τι, τότε απαντάει περισσότερο. Ερωτι... Ερωτική πόλη, φοιτητούπολη, και λίγο να ευθυμίσουμε. Είδαμε προηγουμένω όλη την πορεία μια σχέση που φτάσε μέχρι τη φθορά τη. Α πάμε τώρα στα αγνά, τα πρωτόλια, τα φοιτητικά, τα φλερτάκια. Έτσι λοιπόν, στάση λεωφορείου. Βαδάκι, έπεσε στη Θεσσαλονίκη. Μια ταβούμο σχολούν σε όλα τη τα δίπλα μου στη στάση και για μένα ει αρχή βασανιστηρίου. Στο ένα χέρι σου κρατάς βιβλία της σχολής σου Κι είσαι όμορφη και απλή δειμένη στα πλουτζίμ σου Μουσική. Θέλω να ρωτήσω πώς σε λένε τι Μουσικές που προτιμάς και στέκια που συμπνάζεις Μ' αφού να σου πω έστω και μια λέξη Σ' να κόμπο στο λαιμό, νιώθω να έχει μπλέξει. σω παρεξηγηθώ, ίσω έχω πίσω. Τι μετροπαλό, παιδί, όλο κάνω πίσω. Μα από δίπλα μου τα μαύρα μάτια σου μου ρίχνουν. Ενιγματικέ κλεπτε ματιέ, κι άλλο μου δείχνουν. Πως θα λάβει η Θεσσαλονίκη σαν αστέρι Αν οι δυο μας τα την χέρι χέρι το σημείο ότι ο άνθρωπος που ακούσαμε να τραγουδάει ήταν ο Δημήτρης ο Φράγκος, ένας ε, τραγουδιστής ο οποίος είναι συνεργάτη σου Κώστα και ναι, σε παλιότερες δουλειές από παλιά γνώριμος. Δεν μπορώ να μην διαβάσω αυτό που έχεις γράψει ε, στη σελίδα τραγουδιού. Ε, ειλικρινά σας μιλάω, έχει, είναι υπέροχο να... Ακού ε, μουσική, να ακού τραγούδια και να έχει πράγματα πέρα από του στίχου να διαβάζει, κείμενα από κάτω, δηλαδή είναι, είναι πραγματικά μια καταπληκτική δουλειά. Λοιπόν, ε, και να σημειώσω ότι ω εισαγωγικού στίχους όπω έχουν όλα τα τραγούδια που είπαμε πριν, σε αυτό έχει βάλει πιο άλλο το Φίση Ξομπαρδάρη, ε, το Μήκο του Παπάζοβλου και φλόγε ζωηρέ που τρεμοπέζανε κτλ. Ναι. Λοιπόν, εγώ όμω να διαβάζω το κείμενο που συνοδεύει του στίχου αυτού του τραγουδιού. Hey, αυτό μου συναντεύει είμαι... το επόμενο τραγούδι. Του τίγου στο επόμενο. Αυτό που θα βάλουμε. Α να φτιάξω ατμόσφαιρα. Ναι, ναι, ναι. Θα ήταν όμω ευκαιρία να θυμηθώ και εκείνη την κοπέλα για την οποία ένιωθα πρωτόλια ερωτικά συγκριτήματα στο γυμνάσιο. Όμως το χορό του γυμνασίου που διεξήχθη στο σχολικό γυμναστήριο, ενώ ήθελα πολύ να χορέψουμε μαζί, τελικά δίστασα <σταγωδί> <σταγωδί> να <σταγωδί> το <σταγωδί> προτείνω. Και φυσικά στεναχωρέθηκα πολύ όταν την είδα να χορεύει το Total Eclipse of a Heart τη Bonnie Tyler με κάποιον άλλο συμμαθητή μου. Όμω μετά από χρόνια έμαθα ότι αυτή η κοπέλα περίμενε πώ και πώ να τη προτείνω να χορέψουμε, και επειδή δίλιασα, προλαβα Γι' αυτό έγραψα το παρακάτω τραγούδι για να τη προτείνω μετά από πολλά χρόνια αυτόν τον χορό που δεν τη πρότεινα ποτέ και που τόσο πολύ περίμενε, αλλά και για να υπενθυμίσω στον εαυτό μου ότι όσο μεγαλώνω και η ζωή με θέλει. Απορροφημένο στον κοινωνικό ρόλο μου Να μην αφήνω να σβήνουν μέσα μου Η αγνότητα και η αθωότητα Εκείνων των χρόνων Να συνεχίσουν να υπάρχουν και να κάνουν τη ζωή μου καλύτερη Όσα χρόνια και αν περνάνε Όσο και αν πρέπει Συνεχώς να αλλάζω Λοιπόν ακριβώς Τίποτα Στην... δεν χάσει και για μας λοιπόν, Να το ακούσουμε ναι. και να τα πούμε μετά Βεβαίως Αγαπώ που φύλαγα για σένα μα δε μίλαγα Μες στη ψυχή μου ρίζωσε σαν τη δελανή και Κι εσύ περίμενες διαρκώς Μια το σκοτάδι μιας το φως Τον έρωτα να ζήσουμε σαν δυο μικρά παιδιά και ύστερα χαθήκαμε, και ύστερα βρεθήκαμε, Μ' ανθρώπου που μας φέρθηκαν σκυρά Μουσική Και λιό μας από όσου αγαπήσαμε Και νιώσαμε πως είναι η μοναξιά σαν πολλά γυρίζω τώρα στα παλιά του παρενθόντος στις ρογμές να κλείσω διαπαντός και επιτέλους θα σου πω το πιο γλυκό μου σ' αγαπώ κι όσες δεν ζήσαμε στιγμές, θα δουν ηλίου φώση. θα έρθει η δικαίωση μετά από χρόνια είκοσι του έρωτα που μένει σιωπιλό. Απ' αυτών θα γεννηθούν χαρέσωρο που θα μα βρουν όπως για να την έχετε έγειο κοιλό. Στο χτες, του έρωτα μας τις πτυχές που δεν τις εξουσιάζει ο παράς Μουσική Το σήμερα θα κατέξουμε οι δυο μας αν πιστέψουμε πως τίποτα δεν χάθηκε για μας Πράγματα. Δεν προλαβαίνουμε να τα πούμε όλα αυτά ε, Αλλά είναι αυτό. απίστευτη Ο, όσοι, έχεις βάλει. Ό, Ότι δεν προλάβουμε Στείλτε ποιμή να Δε, πάρετε παι, το CD ε, σαν Εγώ ε. να το τονίσω αυτό Ειδικά όσοι προλάβανε τα AIDS Δηλαδή ειδικά όσοι Έστω και μικρά παιδιά Τα προλάβανε Αυτά που θα διαβάσουν μέσα Είναι απίστευτα, θα του θυμίσουν πράγματα Φανταστικά mm. Ε, Ποιο έπαιζε, τι ήταν αυτό, Κοντραμπάσο, αληθινό Κοντραμπάσο, το οποίο το έπαιξε ο Σταμάτης Σταματάκης Ένα πολύ ωραίος καινούριο παίκτη του Κοντραμπάσου Λοιπόν, και αυτό ήταν το τίποτα δε χάθηκε ναι. για μα, Το οποίο είναι αφιερωμένο στη Γιάννα Υτάξει. Καπαρό, δεν λέμε ολόκληρο Γάμα Καπαρό, εντάξει, μην βούμε περισσότερα Λοιπόν, η Γιάννα ήταν σημαντήτεριά μου στο γυμνάσιο της, της εκπομπή. Ε, σας μετέφερα στην εικόνα με τη δόμνα Σαμίου που χθε έβγε από κοντά μας να τραγουδάει για μας τα παιδάκια, τους μαθητές γυμνασίου στην αυλή του σχολείου και όλοι να χορεύουμε παραδοσιακά τραγούδια. Τώρα σε αυτό το τραγούδι ε, ας το πούμε μέσα στο γυμναστι... μπήκαμε μέσα στο γυμναστήριο του, <laughs> του γυμνασίου Κεσαργιανής στο σχολικό χορό της... του... Του... Του... του γυμνασίου όπου ενώ η Γιάννα Καπαρό περίμενε πάρα πολύ ε, να τις κάνω πρόταση για να χορέψουμε δίλιασα και τελικά πρόλαβε άλλος. ναι και μετά, μετά από καιρό που λες ε, συνάντησα μια φίλη της λέω τι κάνει η Γιάννα τέλος πάντων γιατί μετά η Γιάννα άλλαξε σχολείο έφυγε και λέει ξέρεις κόστα τότε περίμενε πώς και πώς να, <ΣΣΣΣ> να, να, να, να, να της προτείνει να χορέψετε αλλά δίλιασες, δίστασες και τέλος πάντων πρόλαβε άλλος και μετά Είδε όμω, έγινε τραγούδια αυτά που πήραμε. Ναι, και ένα είναι το, το, το νόημα του τραγουδίου. Το γεγονό ότι μπορεί ο άνθρωπο που δεν θα του εκδηλώσει την αγάπη σου ή τα αισθήματά σου, τα αγνά, τα έντοιμα, τα αληθινά, ε, να κακοπέσει. Μπορεί να βρεθεί με κάποιον που θα, θα την πληγώσει. Γι' αυτό. Είδε όμω, ε, ε, ε, ακόμα και για έναν άνθρωπο που τελικά μα τα φέρνει ζωή να μην τον γνωρίσουμε, να μην κάνουμε σχέση μαζί του, έτσι ναι. παρά να είναι μια περαστική, έτσι Α, ένα στιγμιότυπο και όμως τι συναισθήματα μπορεί να γεννιούνται όταν mm. μαθαίνουμε ότι δεν έχει περάσει καλά ή ότι ξέρω εγώ δεν ναι, ναι. είναι είναι πολύ όμορφο αυτό θέλω να συνεχίσουμε είμαστε, κοντεύουμε πέντε λεπτά πριν τι 2, καλά βλέπω εδώ το, στο View Master Σεραφίν, εντάξει τι να πω τώρα ο Σεραφίνο, αυτό ναι. ο με την μαύρη τη φόρμα τη τυράτε και το κουμπάκι. Ο αγαπημένο μα αλήτη. Και το τυραμόλα ήταν βέβαια, το... ο Σεραφίνο. Ήτανε ήταν το ίδιο εκδοτικού οίκου το ναι, τυραμόλα ναι. και ο Σεραφίνο. Αλλά με τον Σεραφίνο έτσι ο... το... δεν ήταν. πιο πολύ. Ακριβώ. Ήταν το... σε... Ήτανε ο Αλιτάκο, παιδί του δρόμου. Έτσι, έτσι. Και μάλιστα μα έμεινε η παιδική απορία. Τι ζωή ήταν ο Σεραφίνο. Αλίσια. Κύλο, ναι, Ένα περίεργο. Απροσδιόριστο. Λοιπόν, ε, τι θα ακούσουμε το τώρα. Το επόμενο, θα... το Ανατολίτικο. Το Ανατολίτικο, το οποίο τραγουδά πάλι ο Δημήτρης Σαφράκος. Λοιπόν, εδώ τώρα πιάνουμε μια άλλη πτυχή από τα 80's. Πιάσαμε δηλαδή στην αρχή τα πρώτα τα φοιτητικά, τα φλερτάκια στα τέλη των 80's, όταν ως πρωτετής φοιτητέ, έπιασα μετά το σχολικό χωρό στο γυμνάσιο. Τώρα πιάνουμε μια άλλη πτυχή από τα 80's όπου δεν είναι άλλο από την αναβιώση του ρεμπέτικου αν θυμάζε που έκανε ναι, πολλούς από εμάς μια εποχή τότε που ναι, Έκανε πολλούς από εμάς μια με το σύριαλ το μινόρι της Αυγής, μια με ε, ε, τις κομπανίες τότε που έκανε την εμφάνισή τους όπως ε, η αθηναϊκή κομπανία και τα παιδιά από την Πάτρα mm -hmm. ναι, τα οποία μας παρακίνησε να πιάσουμε μπουζούκι να αρχίσουμε να ψαχνόμαστε λίγο με τα ρεμπέτικα τραγούδια Οπότε θα ακούσουμε το αυτό το κομμάτι που λέγεται αυτό είναι Χάσει καημού σε μαύρου και πονεμένου καιρού. Κι όταν η Ελλάδα σαν το γυαλί. Απ' τη σκουμπάχαρτα χίλιτο Μέσα σου φτερούγγισε σαν το ρόπικο πουλί Ταξίδεψε με λαγιά μπου στι Heaven. Music Heaven, Music Heaven. Δεν υπάρχει πουθενά νόνο εδώ. 3W Music Heaven 3 Το δικό μας ραδιόφωνο. Η λύση βρίσκεται εδώ. Στη μεσητίζωδη σου. Τον τόπο το δίκτυο του Μουσικού σου Παραδείσου, του Μουσικού σου Παραδείσου, του Μουσικού σου Παραδείσου. Του... Κυριακάτικοι επισκέπτε. και μεσημέρι, μία με τρεις. Εδώ Α, λοιπόν η Κερδιακάντη και, και Έχω τη μεγάλη χαρά να έχω δίπλα μου τον Κώστα τον Άγα Και τη νέα του δουλειά Την mm. οποία έτσι την ρουφάμε πραγματικά εδώ Και χορταίνομαι με τις εικόνες του βιουμάστερ που μας μεταφέρει mm -hmm. Ήταν ένα υπέροχο λαϊκό χορευτικό τραγούδι Και ξέρεις εγώ δίνω ιδιαίτερη σημασία σε αυτά Γιατί... Δεν ξέρω αν είμαι σωστό ή κάνω λάθο αυτό, αλλά θεωρώ ότι να γράψει ένα καλό, λαϊκό, χορευτικό τραγούδι που δεν είναι χιζέο που είναι ε, μελωδικό, που είναι καλό. Ε, είναι πολύ πιο δύσκολο από το να γράψει γενικά ένα έντεχνο τραγούδι. Ε, συγχαρητήρια πραγματικά. Και εδώ η φωνή του ο το ο Δημήτρη, φράγκος, ναι. ε, ε, ε, πολύ διαφορετική και πολύ πιο... Ε, ναι. ε, όχι ότι και τα άλλα τα είπε υπέροχα αλλά ειδικά στο λαϊκό είναι Μα νομίζω είναι. αστέρι. Η ειδικότητα είτε, το είτε, αυτή είναι τα λαϊκά τραγούδια. <laughs> έτσι. Όπως δηλαδή ο πρώτος κύκλος ήταν ναι. ε, δεν θα ήταν αυτό που είναι αν δεν ήταν ο Γιάννης ο Ραμπούλος γιατί το σφράγισε πραγματικά το πρώτο κύκλο ο, ναι, ναι. ο Γιάννη. Ε, αφού ε, δεν μπορώ να το φανταστού, δηλαδή ότι αυτό το τραγούδι θα μπορούσε, ε, αυτά τα τραγούδια θα μπορούσαν να, να τα πει κάποιος άλλο mm -hmm. από τον Γιάννη τον Ανόπουλο. Έτσι και σε αυτό το λαϊκό κομμάτι ε, πραγματικά η επιλογή ναι. του Δημήτρη του Φράγκου ήταν υπέροχη. Πώς θα συνεχίσουμε. Εγώ έβαλα τα σηματάκια λίγο νωρίτερα. Ναι. Τώρα είναι ναι. δύο η ώρα. Τώρα μπαίνουμε στην δεύτερη ώρα. Αλλά δεν είχα να διακόψω τραγούδι. Εγώ λέω να ακούσουμε και... Τραγούδια από άλλου, όχι μόνο δικά μου. Α, μια και μπήκαμε στο κλίμα τη εποχή εκείνη ε, με τι ναι, κομπανίες ναι, ναι. και τα Α, ρεμπέτικα. Δεν βάζουμε... Άλλο ένα ανατολικό τραγούδι. Το πνώ, απίστευτο τραγούδι τη Βασίλη Τσιτσάνι. Χάρη σε αυτό, αλλά και στα άλλα τραγούδια τη Αθηναϊκή Κομπανίας παρακινηθήκαμε να πιάσουμε μπουζούκια, να βγάλουμε παλιά ρεμπέτικα τραγούδια. Επιλέγουμε να μην το ακούσουμε ναι. από την εκπληκτική πρώτη της Κασνίνου, όχι, μόνο αλλά, και μόνο την εκτέλεση τη Μάρικα Μόνο για να πάρουμε το κλίμα τη εποχή. Την εκτέλεση με την οποία εμεί γνωρίσαμε θυσαϊκή πάμε τα Θέλω μένα. να διαβάσω όμω τον πρόλογο. Μπορεί να το παίξαμε πριν από αρκετή ώρα το τραγούδι αυτό, αλλά ναι. ε, επειδή δεν είναι απίστευτα, ε, στο τραγούδι τίποτα δεχάστηκε για μα. Εκείνο τραγούδι με την κοπέλα που δεν τη ζήτησε να ναι, χορέψετε ναι, ναι. και. Τι. Λοιπόν, ε, ο πρόλογο είναι και κοπερτί το κοπερτί, μετά από χίλια χρόνια θα σου τηλεφωνήσω σε άλλον αριθμό. Ναι. Αυτό το υπέροχο κοπερτί κοπερτί τη Μαριανίνας Κρύεζη. Ναι. Για μένα τουλάχιστον, που και πολλοί κόσμο, τότε είχα ένα ραδιοφωνάκι από αυτά τα. που είχαν και ξυπνητήρι, ξέρει, δίπλα στο Κομωδίνο μου. Ναι, ναι. Και το, είχα... το ρύθμιζα να ξυπνάω με μουσική. Δηλαδή, αντί να ξυπνάω με ήχο, ναι. να ξυπνάω ραδιόφωνο, ναι. ε, κυρίω κρατικό. Ε, τότε άλλωστε δεν υπήρχαν και οι <χε> ραδιοφωνικές σταθμοί ελεύθεροι. Και. Ε, Ήταν, θυμάμαι ένα απόγευμα που είχα σχολάσει είχα κοιμηθεί και ξύπνησα το απόγευμα με το κοπερτί. Ήταν η πρώτη φορά που το άκουσα και από τότε με έχει. Όλη αυτή η δουλειά γενικότερα βέβαια. Yeah. Αλλά πώ ταιριάζουν και αυτή η στήχη, έτσι. Όλοι εμεί που μεγαλώσαμε στα A όταν έτυχε και το βρήκαμε αυτό το τραγούδι μπροστά μα, yeah. κάτι μα ράγκησε μέσα και μας Και Την κοπερτί, το κοπερτί, μετά από Αν, χίλια αυτολικώς. χρόνια θα σου τηλεφωνήσω σε άλλον αριθμό. Πώ το ταιριάζει αυτό το για κομμάτι αυτό. που παίξαμε, το τίποτα χάθηκε για μα. Yeah. Ε, Εντο μεταξύ έχουμε προχωρήσει. Και τι να σας πω, τι να σας πω, όχι μόνο όσοι ζούσατε εκείνη την εποχή στα Αίτης, αλλά και τα παιδιά που είσαστε νεότερα, θα πρέπει δηλαδή διαβάζοντας όλα αυτά τα κείμενα που έχει ο Κώστας στο ένθετο, ε, ιστορικά, πολιτικά, καλλιτεχνικά, δηλαδή στοιχεία mm. από εκείνη την εποχή, ε, δεν υπάρχει καλύτερη πηγή δηλαδή για να πάρετε εικόνε πώ ήταν τα Έλληνε. Mm -hmm. Και πριν το επόμενο κομμάτι που είναι ο Βάλτο, ναι. εγώ να διαβάσω έτσι ένα απόσπασμα από όλα αυτά που έχεις γράψει για την εποχή. ας διαλέξουμε το Δέλτα που. Ναι, αυτό προλογίζει το, ναι. το Βάλτο. Ωραία, και γράφει λοιπόν ο Κώστα Περιβάλλον με ομιλητέ επιστήμονε μιλάς μιλά για πράγματα που ναι, θα ναι. συνέβαιναν εκείνη την εποχή. Έτσι? Θα συνέβαιναν αν ε, γινόταν εκδηλώσει σχετικά με τη δεκαετία του 80, κάπω έτσι. Και τα έχει χωρίσει ο κόσμο σε ναι. ενότητες ναι. ε, τηλεπικοινωνίε, διαφημιστικά σπορτάκια, α πούμε. Ποια τεχνολογία, πάμε τώρα, τώρα στο περιβάλλον. περιβάλλον. Τι αφού, θα μπορούσαν ε, ε, να χαρακτηρίζουν τα ήτη σε ένα αφιέρωμα στα ήτη για το περιβάλλον. Λοιπόν. Ακριβώ. Και γράφει. Ε, με ομιλητές επιστήμονες που θα μπορούσαν να μιλήσουν για το νεφος που εκείνη τη στιγμή εγκαταστάθηκε μόνιμα πάνω από την Αθήνα, Μπορεί τώρα η νεότερη να μην το έχετε έτσι τον ε, στο νεφος ε, αλλά ε, ναι. να έχει κάπως μειωθεί αλλά τότε ήταν να μια μειωθεί, μαύρη Καλά δεν έχει μειωθεί, έχει αλλάξει και η σύσταση. Απλώς οι νεότεροι το έχουν συνηθίσει και το έχουν αποδεχθεί το νεφός. Εμάς μας ήταν κάτι πρωτόγνωρο τότε. <χ> <χ> Απλά τότε ήταν και πολύ μαύρο, δηλαδή έβλεπες από μακριά ένα σκούδο, δεν έβλεπες σπίτια, ό, ναι, ναι. ειδικά ορισμένες φορές ανάλογα όπως φύσαγη. Λοιπόν και συνεχίζει ο Κώστας, αλλά και για δύο τεράστιες οικολογικές καταστροφές με θύματα χιλιάδε απλούς ανθρώπους. Του μπο, Μποπάλ το είπα yeah. Τις Ινδύες, εγώ θυμάμαι τη Union Carbide τη Μπαταρία. <σταρχή> αυτό είναι Είναι του το Μποπάλ, αυτή η τεράστια Οικολογική καταστροφή που έγινε που Το 84, σήμερα, έτσι στην Ινδύα... Ναι, θυμάμαι Μήπω ήταν αυτό Το εργαστήριο, το, η Ιούκαρ Οι μπαταρίες, Union Carbide <σταρχή> Όχι, δε, όχι νο, δεν είναι αυτό, τα έχω μπερδέψει ε, Και φυσικά καλά αυτό Το, το, το 1986 Του Τσερνοπίλ, που ακόμα και σήμερα υπάρχουν Συνέπειες Τότε μπήκανε για καλά στη ζωή μας λέξεις όπως ραδιενέργεια, ραδιενεργή βροχή... Λέξι που κάπω δεν τις χρησιμοποιούσαμε στο λεξιλόγιο μα, τότε αρχίσαμε να συνειδητοποιούμε τι κακό κάνουμε στον πλανήτη μα. Ναι, Μπορεί και... να συνεχίσει, Διάβασε το κειμένο και. Όσο για μένα, εκείνη την εποχή απολάμβανα κατά τι οικογενειακές μα εκδρομέ στη φύση, στι εξοχέ τη Αττική, η οποία ήταν ακόμη γεμάτη με ομορφιά, ζωντάνια και ευωδιέ. Αλλά το μέρο που λάτρευα ήταν ένα μικρού βάλτος βάλτο, κάπου μεταξύ Μαρκόπουλου και Κοροπίου. Όταν με πήγαιναν εκεί γονεί μου, η χαρά μου ήταν ανήποτη. Μου άρεσε να βλέπω του γυρίνου να κολυμπάνε τα μικρά βατραχάκια. Ναι, ναι, ναι. Να κολυμπάνε στα καφετιά νερά του βάλτου και τα βατραχία να ανεβαίνουν που και που στην επιφάνειά του και μετά να καταδύονται ξανά στο βυθό του. Ε, μια μικρή ναι, παρένθεση ναι. δικιά μου. Έτσι έμαθε, έλεγε ο συγχωρημένο ο Γιώργος Ζαμπέτα, που, που πάλι εχθέ. βοτανικό. Ήταν 10 ναι. ε, Μαρτίου εχθέ, ναι, ναι. πάλι η ημερομηνία που έφυγε. Ά, Έτσι έλεγε ναι. στο βοτανικό ότι έμαθε ναι, μουσική Όταν από τα βατραχία. Ναι. Λοιπόν. Και συνεχίζει ο Κώστας μια μέρα όμως που φτάσαμε εκεί είδα το βάλτο αποξηραμένο και εκατοντάδες νεκρούς γυρίους να είναι σφυνωμένοι στην ξεραμένη λάσπη του έβαλα τα κλάματα και αναρωτήθηκα γιατί οι άνθρωποι είναι τόσο κακοί τι τους έφτεξε εύ ο μικρόλης βάλτος τι τους φτέξανε τα βατραχάκια Και όλα αυτά τώρα θα τα ακούσουμε στο τραγούδι Ο βάλτος λοιπόν που περιγράφει αυτό ακριβώς που διαβάσαμε Για ακούστε το Από αμπέλια και λεωνές στα Μεσόγεια κοντά στο κοροπί. ένας ένα βάλτο καλοκαίρι και χιμόνες Με συντροφέ ανήμουνα παιδί. Στη μικρή του επιφάνεια κολυμπούσαν. Τη γυρίνει που μαθαίναν τη ζωή και το βουίσμα εδόμων που πετούσαν. Η δική μου ακοή. Και το παιδικό μυαλό μου φανταζόταν. Πω του βάλτου τα νερά καλά κρυγόταν. Ένα ψάρι που έχει χρώματα γαλαζιά. Μα ποτέ δεν ανεβαίνει στον αφρό. Και σε κάποια άγριου ρόφια στα γάθη. Ορκιζόμουν πω κανένα δεν θα μάθει. Πόσο θα γυρνούν του χρόνου τα γρανάζια. Stick on Αυτή είναι η φωνή του Κώστα του Ακού. Στη θέση του χωμακού έγινε σαν καμίνη. Σχάσμενοι γη και τοπίο, γυμνώ και ξέρω. Πια τη γκρισα σφινομένου στο χωμαγυρίνου που είχαν πεθάνει παιχνίδια καλά στη ζωή. Πριν να γνωρίσουν τα μπέλια, τι βάδου του κρίνου. Πριν στη στεριά βρουν την πρώτη τους αναπνοή Και από ρησά κλαίγοντας πικρά Που χάθηκαν του πριβάλου τα νερά Γιατί στη φύση φερόμαστε τόσο σκληρά Σαν χρονιά τριάντα και έχω πάψει προπολού να με παιδί. Μα ο βάλτο στην ψυχή μου μένει πάντα. Και ανθίζει τη μισή του σαν κλαδί. Δε γνωρίζω τα παιδιά μου αν θα βρούνε λίμε, ρέματιε και γάργαρες πιες Όσο οι άνθρωποι στη φύση θα ξεσπούνε. Και στο σώμα τη τα πληγέ. Μα του βάλτε όλου για να κάτα Κάττα παιδικά τα χρόνια εξαφανίσουν. Το κρυμμένο μυστικό του δεν παύρουνε. Που το ξέρα εγώ και άγρια ροδιά. Είναι ένα ψάρι με γαλάζιο χρωμά. Που ηχοδρόπ έτσι δεν έχουν δει ακόμα Που ίσως κάποτε μπορέσουνε να δουνε Όσοι είναι και όσοι νιώθουνε παιδιά αυτό ήταν λοιπόν. Το έχω παρατηρήσει και σε ε, παλιότερε δουλειέ σου. Πόσο όμορφα ε, κάνει διάφορες αλλαγέ σε ορισμένα κομμάτια. Έτσι, mm. Και από ένα ρυθμό Α πηγαίνει σε ένα τελείω αντίστοιχο, mm. ναι, ναι, ναι. αντίθετο ρυθμό. Όπως είδαμε ε, το κομμάτι που ε, δραματουργικά έτσι, μιλούσε για το, την αποξήρανση του Βάλτου και mm. το θάνατο των Γυρίνων. Που ήταν ροκ και άλλο τελείω άλλη ενορχίστρωση. Ε, έχουν ατρικότητα, δηλαδή πάρα πολλά έτσι, μια δομή σε ατρική ναι. τα, τα κομμάτια σου Κώστα έχουμε φτάσει 15 λεπτά μετά τις 2 ε, έφτασε η ώρα για να ακούσουμε ξανά τον Γιάννη τον Ανόπουλο ε, στη συμμετοχή του στο δεύτερο κύκλο ναι. ε, της δουλειά σου και για να καταλάβουν οι ακροατές μας ε, τι ακριβώς θα επακολουθήσει Ας διαβάσω την εισαγωγή σου Κώστα έτσι, έτσι Στο κομμάτι αυτό που θα ακούσουμε σε λίγο Λοιπόν, γράφει ο Κώστας Αγάς. Τέλος, τα έτη ήταν η δεκαετία που ήμουν κατά τη μεγαλύτερη διάρκεια της στα θρανία, Αλλά και λιγάκι προς το τέλος της στα έδρανα της σχολής μου Μου έχει μείνει πολύ όμορφη στιγμή στο μάθημα νέων ελληνικών της τρίτης γυμνασίου όπου αναγνώσαμε από το σχολικό βιβλίο το δίηγημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη της Κοκόνα στο σπίτι θυμάμαι μάλιστα την καθηγήτριά μας να μας λέει ο Παπαδιαμάντης στους διαλόγους των διηγημάτων του χρησιμοποιεί την τοπολαλιά το ή πολλαλιά. αλλιώς τοπιολαλιά η λέτε. καθηγή καθηγητρια μα μας πάντως την έλεγε τοπολαλιά τοπολαλιά ναι <χαι> Έτσι, το τελευταίο τραγούδι που σχετίζεται με τον Παπαδιαμάντη, το αφιερώνουμε πολύ πολλή αγάπη και ευγνωμοσύνη σε όλου του δασκάλου που είχα εκείνη την εποχή, στο Δημοτικό, στο Γυμνάσιο, στο Λύκειο και στο Πανεπιστήμιο, από όλου όλο και κάτι πήρα. Από κάποιου ελάχιστα, από κάποιου πολλά. Για να σταθώ γερά στα πόδια μου όλα τα υπόλοιπα χρόνια τη ζωή μου. Mm -hmm. Και βέβαια το κομμάτι που θα ακούσουμε είναι το μοναδικό του δίσκου που δεν είναι η στίχη Α, ναι, ναι. του Κώστα Άγα. Είναι πείμα του Λάμπρου πορφύρα. Α, και ο τίτλος του, «Δέηση για την ψυχή» του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη και έχει δώσει μια πολύ πολύ ωραία ερεμηνία. Ο Γιάννης Νανόπουλος είναι από τα τραγούδια που είναι από τα αγαπημένα μου, ας το πούμε. Αν μπορεί να πει κανείς ότι ο δημιουργός έχει κάποια τραγούδια πιο αγαπημένα, σε σχέση με τ' άλλα, αυτό είναι το πιο αγαπημένο μου από το καινούριο συντή μου. Υπέροχα. Για να το ακούσουμε. «Δέηση ναι. για την ψυχή ναι. του Παπαδιαμάντη» πίση... Λάμπρου Του κάνε το θάμα και αν ζήσει όπω δε ζούσε. Σε μια μεριά που τα χατε να μοιάζει το νησί του. Να είναι τα βράχια στο κρεμό, πάθια κουφάλασμένα, να έχει σωριά στη θαλασσά. Γιαλο, δεν με να πούς τα μένα, να σίγουρης υπάρχω ταυτόχρονα σκιαφετικά se και che παραθύρα να para tira nan vizunigas και για το, τη μελοποίηση τη και για την ερμηνεία του Γιάννη του Νανόπουλου και να υπενθυμίσω για μια ακόμα φορά ότι όσοι ακούτε τα τραγούδια και σας αρέσουν ε, στείλτε ποιμή να σας αποσταλούν ως δώρο χωρίς καμία αντικαταβολή ακόμα και τα ταχυδρομικά όπως έχω τονίσει θα είναι δικό μου κέρασμα Πέρα από τα τραγούδια, αυτό είναι ο κύριος και ο, φυσικά ο, πρωτο, ο πρωταρχικός λόγος, αλλά και μόνο και μόνο ε, να συνδυάσεις το άκουσμά τους με την ανάγνωση του ένθετου νομίζω είναι μια εμπειρία που ε, είναι πραγματικά ανεπανάληπτη για κάποιον που έχει ζήσει τα έτη, αλλά και πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα για κάποιον που θέλει να τα γνωρίσει που δεν τα έχει ζήσει. Ναι, ναι. Θα κλείσουμε... ...στην παρουσίαση του CD... ...να βάλουμε το τα της... Ακριβώς, τώρα λοιπόν... ...όλα όσα ακούσαμε προηγουμένως... ...που διάβασε ο Χάρης από το ένθετο... ...που ακούσαμε στα προηγουμένα τραγούδια... ...σε όλα κάνω μια περίληψη... ...βοβάζω τις αναμνήσεις μου... ...σε ένα τραγούδι εξάλεπτο... ...που το τραγούδαω εγώ ίδιος το οποίο έχει ε, 12 στροφές ναι, ναι. Ε, και μόνο τα ονόματα που θα ακούσετε μέσα ε, τις ναι, αναφορές ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ε, είναι αρκετές για να χαρακτηρίσουν όλη αυτή τη δεκαετία τουλάχιστον για έναν Έλληνα έτσι όπως την έζησε ένας Έλληνα ε, προσέξτε τους στίχους του Κώστα σε αυτό το τραγούδι τα 80's λοιπόν Απ' τα καλά τα που κερδίσα, σε κασέτες με επένδυσα. Με μαντώνα σαν δούραν δούραν, έντισα τις εφηβεί, α μου ταν. Κι μου στην αυτοκινήση, κάτω από μια μπάλα χρυσή. Άσουλουποτός χορευτείς του γλυκού νερού εραστής. Άσουλουποτός χορευτείς του γλυκού νερού εραστής. Είχα μαζί με τον παραμύθα πάνω από τη σφρωτοπή hasta στενά και μάθα από διά του φρούφρου. Πόσο ωραία η ζωή χωρί φρούφρου. Για να κοιμηθεί πιο γλυκά, διάβασα τηλεφωνικά. Ένα βραδιστής 12, αλφα εκατόν δωδέκα, ένα βραδιστή 12, αλφα εκατόν δωδέκα. Ο αφα εκατόν δωδέκα στον ταχυδρόμο έτσι ακριβώ. Είναι από φλόρο ταλάς, Κάτω στα έξαρια στο παλιακό Άκουσα πρώτη φορά ροκ το παλιό Κάνει ο έρωτας μάθημα Στου σχολείου το διαλύμα Μοιάζω σαν χαμένο νησί σου ψιθύρισα στο αυτί. Μοιάζω σαν χαμένο νησί. Σου ψιθύρισα στο αυτί. σε φηβή ασπουδιαρκή και έμαθα να κατώ τα, χάρη ποτά και του δήμου μου να για να με προσέξεις ξανά Αναμένε τα τρέποντες, σπίτια που τις αυλές μυριστικές, σαχάρες και τσιμεντε νες φιλακές και ένα συνεμαθερινό που σου είπα τόσο αγαπώ. Radio music heaven. Μισή ώρα μετά τις 2 και εδώ έχω δίπλα μου τον Κώστα Τονάγα στην εκπομπή Κυριακάτικη Επισκέπτε εδώ στο Music Heaven Radio. Μόλις ακούσαμε πραγματικά ένα τραγούδι, καταγραφεί ουσιαστικά ναι, ναι. ολόκληρου της δεκαετίας του 80. Ε, όλα αυτά τα ονόματα που παρέλασαν μέσα από τους αυτού του τραγουδιού, mm. η Μαντόνα η Σάντρα, η Ντουράν Ντουράν, η... ο η Φρουτοπία, ο Φρουφρού, <laughs> ε, το αλφα 112 και στην ταχυδρό μου στήλη που έλεγε ναι, για, ναι. Τα, για τα νέα... Μουσικά νέα. Τα μουσικά νέα ήταν. Είναι... Όταν ήμουν τότε 12-13 ετών, αποστήριζα κομμάτια από τη στήλη του Α112. Τέλο πάντων, μετά να τα συζητάω με του συμματιτές μου και να περνιέμαι για ψαγμένο, ναι, ναι, για ενημερωμένο ναι. με τα μουσικά. Μετά η κλασική Μη... μεταστροφή από ναι. φλόρο σε χεβιμεταλλάστα ναι, εξάρια και τον παλιακό Εκεί στην εφηβεία είναι οι βασικέ αλλαγέ που γίνονται στη ζωή σου. Από φλόρο να γίνει χεβιμεταλλάστα. <laughs> Τι να πούμε τώρα για τον Μαραντόνα εκείνη την εποχή ε. και εδώ στην Ελλάδα, σαραβάκου, είχα την για τα ζεστά ποτά του, χαρό και το πάνω, Κατσιμίχα. Ε, για τον το Άτου Δήμου, το Δήμου Μούτση. Ήταν ευκαιρία να το παίξουμε λίγο κουλτουριάριτες όταν... Ποιο ε... ήταν αυτό το εθερρυνό σινεμά που γκρεμίσαν το 1989. Αυτό είναι η άνοιξη, το σινε στην περιοχή μου, στου ζωγράφου. Το οποίο τόσε ωραίες στιγμές που έχουμε ζήσει εκεί, τα, τα φλερτάκια μας εκεί, τα πρώτα τα εφηβικά, τώρα όμως έχει γίνει ένας πολυχώρος που είναι με εμποϊκά καταστήματα έτσι μέσα, mm -hmm. ένα τσιμεντένιο πράγμα ακαλέστητο Φυσικά το προτιμώ ως θερινό σινεμά της γειτονιάς. Παραρλάμα. Το παραρλάμα είναι το μικρό το μαγαζάκι στη Θεσσαλονίκη, όπου βλέπαμε τους blues wire όταν mm -hmm. ήταν και αυτοί στο ξεκίνημά τους τότε. Και στην, και τίνελα, ε, και στην ε. τίνελα βέβαια που θυμάμαι τι συναντίας του Πέτρου Δουρδουμπάκη ως πρωτοετής φοιτητής. Ναι. Τι να πω, ε, εγώ νομίζω ότι πρέπει σε αυτό το σημείο να διαβάσω αυτό το κομμάτι που ουσιαστικά ε, όχι δεν κλείνει, έχει και ναι. άλλα παρακάτω, αλλά ε, για μένα ναι. είναι σαν να κλείνει το CD γιατί λέει και μετά από όλα αυτά καταλήγω στην εξή διαπίστωση. Στα αίτης δεν γύρισε ο κόσμος ανάποδα, δεν έγιναν ή σημαντικές αλλαγές στον τρόπο σκέψης, στην τέχνη, σε κοινωνικό επίπεδο κλπ όπως συνέβη σε παλιότερες δεκαετίες. Και όμως αυτή η σημαντικε αλλαγε στον τροπο σκεψης στην τεχνη σε κοινωνικο επιπεδο κλπ οπως συνεβη σε παλιοτερε δεκαετιες και ομως αυτη η δεκαετια είχε όπως τουλάχιστον τη θυμάμαι κάτι πολύ σημαντικό αγνότητα και αθωότητα που φύγανε ανεπιστρεπτοί και αυτό το γράφω όχι επειδή εκείνη την εποχή πέρασα τα παιδικά και εφηβικά μου χρόνια καθώς και τα πρώτα χρόνια της νιώτης μου δηλαδή περιόδους που ακόμα διατηρείς μέσα σου μια κάποια αθωότητα αλλά επειδή το έβλεπες παντού γύρω σου Σε καθετή υπήρχε μεράκι Και αγνότητα Ακόμη και στα πιο σαχλά synth Pop τραγούδια Ακόμη και στις βομολογίες Του Στάθη Τσάλτη στις βίντεο ναι, το... Δεν θα μπορούσα ε, Δηλαδή συμφωνώ ε, το, αυτό είναι... Είτε είναι αλήθεια Είτε ψέμα και εγώ έτσι το νιώθω Με αυτό με αυ ευθύνομαι και στους 16 Γιατί για παράδειγμα βλέπω Π.χ. κάτω από το ε, βίντεο στο YouTube του Ανδρέα Μικρότσικου στο Χαμένο νησί, από κάτω σχόλια πω από τι ακούγατε τότε, μακάρι να είχαμε γεννηθεί και εμεί τότε, ή να τα είχαμε <Ρι> <Ρι> Να ακούσουμε τότε κάτι από τότε, για να αυτό. ταιριάξει έτσι. Σαν να, σαν να λέω βέβαια, δεν συνέβη κάτι τόσο σημαντικό εκείνη την εποχή. Απλώ είχε περισσότερη αθωότητα και περισσότερα αγνότητα από ότι σήμερα εκείνη η εποχή. Και <Ρι> ακόμα και τα εύπεπτα σύνδυση αγγλικά <Ρι> τραγουδάκια <Ρι> ναι, ναι, ναι, ναι. ήταν αυτή τη ποιότητα. Για να ακούσουμε. <Ρι> ναι. La ora brani self control. Χορευτικέ, αλλά μελωδιάρε, δηλαδή μουσικάρε πραγματικά. Και ο λόγο που επέλεξα το τραγούδι είναι επειδή η Λάουρα Μπράνικαν ήταν ο έρωτα μου όταν ήμουν 12 ετών. <Κι> και... Κρίμα όμω τώρα, γιατί. και ειλικρινά να ομολογήσω ότι δεν το ήξερα, το διάβασα από ε, πριν. Ναι, δυστυχώ. Τώρα... Μόλι 48 χρονών πέθανε. Αυτοί... Στα... Το 2004. Αυτή η γυναίκα, αυτή η ανεώτατη γυναίκα. Δεν είναι μαζί μα πια. Υπάρχει όμω. أ, έστω και μόνο αυτό τραγούδι, που πολλές πολλά και άλλα τραγούδια ναι. αλλά αυτό ειδικά ήταν η μεγάλη της επιτυχία και έτσι συνεχίζοντας να πάρουμε έτσι το δείγμα της εποχής για να καταλάβουμε ναι. τραγούδια αγαπημένα που δεν ήταν υποτίθεται τα ποιοτικά ήταν τα Α, κασμένα αδεκώς. τα pop της εποχής ναι. όμως τι μελωδίες, όπως ας πούμε αυτό εδώ ναι. Two France, Michael Field". για να ακούσουμε ναι. θα τα πούμε Μάγκη Ράιλι σε μια σύνθεση του Μάικ Ολφιλ, περίπτω να σου πω ότι ο Μάικ Ολφιλ ήταν και είναι ένας από του πολύ πολύ αγαπημένους μου γαλλιτέχνες και σαν κιθαρίστας ναι, και σαν συνθέτει. Όταν το, το 13 νομίζω ότι έβγαζε ψυχή μου φτερά και πετούσε πάνω από τη Μάνχη πετούσε μεταξύ Γαλλία και Αγγλίας <laughs> τέτοια πράγματα μια κουβέντα για την μπόπ της σημερινής εποχής. Ας το καλύτερα. Άσε, μη μη γίνουμε γραφικοί έτσι. Ναι. Δηλαδή εμείς πηγαίναμε σε μια δισκοτέκα ας πούμε που ήταν mm. της εποχής και ακούγαμε τέτοια μουσική. Ναι. Η, η, η, ας το πούμε εύπεπτη μουσική ήταν mm. αυτού το επιπέδου. Α, <laughs> Εντάξει. Τώρα υπάρχει λέει την Gaga βέβαια. Αλλά δεν μ' άρεσε να, να γκρινιάζω γιατί ναι. ξέρει. Ε, γινόμαστε λίγο γραφικοί λίγο σαν τους γέρους του Muppet Show <laughs> <laughs> ναι ναι <laughs> που ήταν και αυτό έτσι, έτσι δεν είναι. ακριβώς λοιπόν ε, το συνδύαγον από του Κώστα Άγα και mm. στο βάθος φώτα σε μόλο ατικό, που όπως είπαμε έχει δύο κύκλους ο πρώτος κύκλος μετά το Happy End ε, με ουσιαστικά ερμηνευτή τον Γιάννη Νανόπουλο καθώς εκτός από ένα που το ερμηνεύει mm. ο ίδιος ο Κώστας ο Άγας τα υπόλοιπα είναι δικά του Δηλαδή τα ερμηνεύει ο Γιάννη Ονάντοπουλο. Ε, ο κύκλο ο δεύτερο ε, έχει τίτλο Με διάθεση νοσταλγική, όπου ακούσαμε μέχρι και το 12 ε, Δέση για την ψυχή του Παπαδιαμάνι. Το μόνο κομμάτι που δεν είναι στοίχη του Κωνσταντιάγκα και είναι ποίημα του Λάμπρου Πορφύρα. Εγώ να πω λοιπόν ότι υπάρχει και ένα επίλογο στο CD, και μόνο ο τίτλο του σε κάνει ε, πραγματικά πολύ περίεργο να το ακούσει. <Λε> δεν ξέρω αν θέλει να το αφήσει για έκπληξη σε αυτού που θα πάρουν το CD ή να παίξουμε. Ε, να το παίξουμε τώρα Τι θέλεις, γιατί όχι πάντως μια για έκπληξη για αυτούς που θα πάρουν το CD να το υπενθυμίσω για μια κάμερ φορά ότι το CD διανέμεται από ένα τον ίδιο ως ναι. δώρο θα στείλετε προσωπικό και μήνυμα και τα ταχυδρομικά έξοδανε ναι, ναι, ναι, στο ναι. μακριά θα, θα στείλετε προσωπικό μήνυμα και με χαρά μου θα σας στείλω όσα αντίτυπα επιθυμείτε Πολύ ωραία. Ε, εγώ να πω λοιπόν ότι αυτός ο τίτλος ε, που ανέφερα πριν ο οποίος και μόνο που τον ακούσει ε. κάνει ε, σου μεγάλη την περιέργεια να το ακούσεις λέγεται «Μουσικό θέμα για road movie που δεν θα γυριστεί ποτέ». Και, ναι, και με αυτό κλείνει το CD σαν να πέφτουν τα γράμματα. Ουσιαστικά λοιπόν ε, φανταζόμαστε ότι έχει αναλάβει τη μουσική επένδυση μια ταινία και μάλιστα ναι. ταινία του στήλ road movie ε, αυτή τη κατηγορία. Ε, την έχεις επενδύσει μουσικά ναι. αλλά αυτή η ταινία δεν θα γυριστεί ποτέ Απλώς. είναι η αγάπη μου και για τον κινηματογράφο η οποία αν παρατηρήσει κανείς σε κάθε δισκογραφική μου εργασία βγαίνει κάτι από τον κινηματογράφο ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι η άλλη μεγάλη αγάπη μετά τη μουσική, το σινεμαδάκι Λοιπόν να το βάλω να το ακούσουμε Βεβαίως. Και να φανταστεί ο καθένα ό,τι θέλει ω ναι. ταινία, ω εικόνε ναι. ακούγοντας αυτή τη μουσική Μουσικό θέμα για road movie που δεν θα γυριστε Oh, oh, Θα εγώ μεταξύ την Αλκιόνη μας από τη Θεσσαλονίκη που ήρθε στην παρέα μα και την Έρση 16. <ΣΣΣΣΣΣΣ> Αυτό, κόστα θα μπορούσε να ταιριάζει πάρα πολύ και μια ταινία του Ταραντίνο, έτσι. <ΣΣΣΣ> <ΣΣΣ> έτσι δεν <ΣΣΣΣ> είναι. Ναι, τι όχι. Ή ένα western, έτσι, από εκείνα τα φοβερά. πάντως μου να σου ευχηθώ να γίνει αυτό το ρόγω του μουβί κάποια στιγμή yeah. και να υπάρξει αυτή η μουσική επένδυση mm. και με εικόνα ε, Ίσως θα μπορούσες και εσύ σιγά σιγά πέρα από τις τους σου τους δουλειές oh, να, μη, μη, να, μη μου βάλεις ιδέες Να, να, να, να, να ξεκινήσει μια προσπάθεια να οπτικοποιήσεις αυτό το πράγμα έτσι με έναν όμορφο τρόπο mm. Θα ήταν μια ενδιαφέρουσα <laughs> ιδέα αυτή mm. Θα φύγουμε λοιπόν από το CD και στο βάθο φότα λοιπόν... σε μολοατικό. Δεν θα το βρείτε σε κανένα δημοσκολείο, θέλα... ούτε στην δσκοπολία, ούτε πουθενά αλλού. Μόνο... τη διακίνησή του την κάνει ο ίδιο ο Σάκη. Και μάλιστα προσφέροντά την ω δώρο τη δσκογραφική μου δουλειά. Θα πάμε να ακούσουμε από μια παλιότερη δουλειά ναι. ω τώρα, με τίτλο Ιτριήρη και άλλα αληθινά παραμύθια. Ναι. Πια χρονιά ήταν που η κυκλοφορία. Αυτό ήταν το 2003. Το 2003. 2003. Είναι θα ακούσουμε... η τρίτη δσκογραφική δουλειά. Ναι, ήταν δηλαδή τρεις δουλειέ πριν ουσιαστικά. Α, ναι, ακριβώς. Θα ε, ακούσουμε το, το... καλαματιανό του φουβού, έτσι λέγεται αυτό το τραγούδι. Και το είχα γράψει ε, για να τιμήσω τον παιδικό μου φιλαράκο, το Θανάση Βέγκο. Αυτός πια και αν έχει γεμίσει την παιδική μας ζωή, την παιδική μας ηλικία με τόσα όμορφα πράγματα. Αυτός και αν μαζί και προσφέρει τόσα και τον τον χάσαμε και τον, επειδή τον χάσαμε λοιπόν πρόσφατα, πρόσφατα. Α, το επέλεξε αυτό το τραγούδι για να τον τιμήσουμε να αποτέλεσμα λοιπόν ένα φόρο και τιμής και να ένα... ευχαριστώ από καρδιάς για ό,τι μας έχει προσφέρει σε μας που τότε στη δεκαετία του 80 ήμασταν παιδάκια και ήταν η αγαπημένη μας στιγμή στην κρατική τηλεόραση όταν θα προβληθεί mm. κάποια ταινία με τον Βέγκο. Να σα πω Κώστα ότι ο Θανάσης ο Βέγκος ναι. ε, ακόμα και στα παιδιά που τώρα θα γεννηθούν ή που θα γεννηθούν μετά από 20 χρόνια θα είναι, μπει στην καρδιά τους όπως μπήκε Βέβαια. και σε εμάς τότε που ζούσε ακόμα, μέσα από τις ταινίε του. Α, ακόμα και ο 16χρονος πήγη του 2120 Πάλι θα το τον βλέπεις από τη δικό του Φιλαράκο Γιατί Θανασίου αυτό Φραϊκού. που θα βλέπεις στις ταινίες Είναι και αυτό που ήταν ο Θανάσης ο Φράγκος Στην mm -hmm. πραγματική του ζωή mm -hmm. Να ακούσουμε λοιπόν αυτό το καλαματιανό Του Θούβου Ναι, mm με -hmm. Ναι να πούμε ότι είναι ο Δημήτρης ο Φράγκος mm -hmm. που που τραβάει. Ο ΡΕΝΕΝΕΝΕΝΕΝΕΝΕΝΕΝΕΝΕΝΕΝΕΝΕΝΕΝΕΝΕΝΕΝΕΝΕΝΕΝΕΝΕΝΕ Ανασημός όσο τρέχεις μοιάζει την ίδια τη ζωή Στις πικρές όσο αντέχεις Θα με κάνεις να αισθάνομαι παιδί <Κι> Γεμίζαν οι οθόνες Από αγάπη και ανθρωπιά Με γένια σαν τραγικά στους δρόμους κι αν γυρνούσες χωρίς γυναίκα και λεφτά τη μοίραξε γελούσες με χαμογέλα σαν φωτιές ζαστά. Προσακτινοβολούσες βρέφη λαράκοπέδικε. Όταν πυροβολούσες προ τον Χίτλερ με μήλο του καφέ. <ΣΣΣΣΣ> τον κόσμο αγαπούσες τι σε κέρα σε ψευτιά. Για μια ελπίδα ζούσες και γι' αυτήν αγωνίστηκε σκληρά. Γι' αυτό στην παραζάλια, βρε φυλάρα κοπέδικε. προσφερέ μια γκάλια και ένα νερό τ' αγνοχωρί Με ένα σακκί παιχνίδια μοίρασες τα φτωχά παιδιά Με ένα σακκί σε πληρώσανε τα αφεντικά Μια προκοπή δεν είδε. σαν εμποράς και σαν τα πεις σου ρίχτη θες βέσπα να οδηγείς, κι αν για αλήθεια κρύβεις απ' τη μακρόνισο, πάντα θα μας ανοίβεις με έναν κόσμο γλυκό σαν όνειρο Λοιπόν, να βλέπω ότι κάποιοι ακρατές στείλαν ήδη τα προσωπικά τους και για να ζητήσουν το συντή να ξέρουν ότι σύντομα η επιθυμία τους θα, θα γίνει, γίνει πραγματικότητα. Ακριβώς. Και εμένα αυτή είναι η χαρά μου. Κινούμε ανεξάρτητα, εκτό κυκλώματο, διακριτικά. Και η χαρά μου είναι ότι παρόλο που κινούμε έτσι, κάποιοι με ανακαλύπτουν. Αυτό είναι για μένα η καλύτερη πληρωμή. Έτσι, τα τα συντήμου λοιπόν θα αισθανόνται σε αυτού που ζητήθηκαν ω δώρο. Και εγώ να πω ότι μπορούν να είναι παλιότερε δουλειέ σου Κώστα, έτσι δεν είναι. Ναι, ναι. Ε, γιατί ε, άμα, είναι άμα. η έκτη δισκογραφική δουλειά αυτή. Θα, θα να κάνουμε πούμε, έτσι μια, μια σύντομη αναφορά του τίτλου. Ναι. Ξεκίνησε το 1999 η Μικρέ Μα Ιστιγμέ. 2000 του Αιγαίου η Μοναξιά 2003 η Τρίρη και άλλα αληθινά παραμύθια που είχε αυτό το καλαματιάνο του Θουβού. Ναι, ε, 2005 Κώστας Άγας 4. 2009 ε, οι εκδομέ των Κυριακών. Το οποίο ήταν αποκλειστικά, αποκλειστικά σε, σε βινίλιο 250. Μην κρατήσετε λοιπόν τι εκδομέ των Κυριακών, Αν δεν έχετε πει κάπου. Ακριβώ. Και το πρόσφατο, το Φεβρουάριο του 2012, και στο βάθο φώτασε σε ο με το οποίο ασχοληθήκαμε στην παρούσα εκπομπή. Κώστα δεν αναφέραμε όμως πέρα από τους ανθρώπους που τραγουδούν το Γιάννη Νανόπλου, το Δημήτρη Φράγκο ε, να αναφέρουμε και του άλλου συντηρητικού. Είναι πολύ αγαπημένη CD. μουσική, του περισσότερου από του οποίου τους έχω και στα προηγούμενα CD για συνεργάτε και πολύτιμου συμπαραστάτε, οι οποίοι παίζουν αυτά τα πολύ ωραία, τα καταπληκτικά πράγματα, μια και πρόκειται για μουσικού αλφα-αλφα Να του διαβάσω λοιπόν εγώ ναι, ναι. από το CD ε, Πέρα από σένα που έπαιξε μπουζούκι ναι. και ηλεκτρική κιθάρα ε, στο ηλεκτρική ηλεκτρική ηλεκτρική ηλεκτρική ηλεκτρική σε σου. Ελεκτρική κιθάρα σε σου. Δεν έχει σημασία, <laughs> ναι. αφού τέριαζε νορκιστρωτικά. Έπαιξε ο Θάνο Γιουλετζή Βιολή, ο Νίκο Κατριλίδη. Υιτζιδάκης, φλάουτα και Φλογέρα Ο Στέλιος Κατσατσίδης ακορντεόν. Ο Γιώργο Ματεντζόγλου, ακουστική κιθάρα, ηλεκτρική κιθάρα και κλασική κιθάρα. Ο Γιώργο, ο Πρινιωτάκη, στο κομμάτι 11 πλήκτρα. Ο Νίκο, ο Σακελαράκη, τρομπέτα. Έπαιξε τόσο ωραία πράγματα. Για τέτοια Έπαιξε... παραγωγή μιλάμε. Δεν είναι μύδι δηλαδή τα νευραίνα, τα πνευστήρια. Αληθινότατη. Υπάρχει τίποτα ωραίοτερο από το να βλέπει, α πούμε, το Σακελαράκι να κάθεται μπροστά από το μικρόφωνο και να φυσάει <χι> την τρομπέτα του. Απίστευτα, και να κατέσει πίσω από τον τζάμπι και να τον απολαμβάνει και να λε: Αχ, αυτά τα ωραία πράγματα τα παίζει για δικά μου τραγούδια. Ο Σταμάτι, ο σταματάκι που έ σε κοντραμπάσο ναι, και, και, και ηλεκτρικομπάσο σε ένα κομμάτι ναι. ο Αλέξανδρος ο Τσάμις που έπαιξε κρουστά και ντραμπς ε, να πούμε για τον ηχολήπτο τον Αλέξη Μπόλπαση ε, και τον Γιώργο Πρινιοντάκη βέβαια. στο Studio Ατράξ που πάντα ναι, ναι, ναι. Εκεί από το βλέπεις, από δύο στους... 2000 και μετά εκεί συνέχεια η πλέον. Ναι. να πούμε για την εικονογράφηση και τη γραφιστική επιμέλεια ναι, ναι. σίγουρα φαντάζομαι υπό τι οδηγίε ε, του βέβαια. Αντώνη Καπύρη αυτό, εμείς η ανεξάρτητη του κυκλώματος ε, δημιουργεί αυτό απολαμβάνουμε το γεγονός ότι όλα περνάνε από το χέρι μας δεν υπάρχει κανείς να μας πει κάνε το να κάνε άλλο απολαμβάνουμε την καλλιτεχνική μας αυτονομία μέχρι το της. Ήτανε μεγάλη χαρά Κώστα μου, που ναι. μοιραστήκαμε μαζί με τους ακροατές του Music Heaven όλη αυτή την καταπληκτική δουλειά σου την πραγματικά μια δουλειά που βγάζει μεράκι που βγάζει ψυχή δηλαδή ναι. εγώ έχω γράψει και κάποια πράγματα στο πως μπορούν να τα διαβάσουν εκεί στο σχετικό θέμα στο Music Heaven στο φόρουμ ε, πιστεύω ότι αν συνεχίσουν οι δημιουργοί να ενδιαφέρονται μόνο για αυτό δηλαδή να, βγάζουν, να εκφράζονται να βγάζουν την ψυχή τους στη δουλειά τους, και να μην νοιάζονται για το αν θα γίνουν γνωστοί ή αν θα κάνουν επιτυχία. Ε, νομίζω πολλά πράγματα θα βγουν όμορφα στην ελληνική δυσκογραφία και ε, για μια ακόμη φορά αυτή η εκπομπή με τους καλεσμένους τη αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει κρίση πραγματική στην ελληνική μουσική. Αν υπάρχει κρίση υπάρχει αλλού. Υπάρχει σε εμπόρους τη μουσικής, υπάρχει σε ναι, εταιρείε, ναι. υπάρχει σε άλλα πράγματα και όχι στους δημιουργούς έχουν μείνει ε, δύο-τρία λεπτά και πριν κλείσουμε ναι. την εκπομπή. Λέω να κλείσουμε με ένα τραγούδιο από το, από το πρώτο το CD του 1999. Στο Κερατσίνη στη Δραπετσόνα, με αυτό να κλείσουμε. Ο τίτλο του δίσκου ήταν. Οι μικρέ μα στιγμές. στιγμές Εκεί λοιπόν. και άρχισε το ξεκίνημα του Κώστα. το ξεκίνημά σου και θα ακούσουμε το τραγούδι. Λοιπόν, στο Κερατσίνη στη Δραπετσόνα. Είναι η τελευταία φορά που ακούνε τη φωνή μου ζωντανά εδώ στο. Όχι, δεν εκπομπή. είναι η τελευταία φορά γιατί, Α, γιατί... θα ξανάρθει. Και... Για, για, ε... για σήμερα. Για, για να αποχαιρετήσω το του ακροτέ Να του πω σα ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ στην παρέα μα, που ακούσατε τα τραγούδια, που ακούσατε την εκπομπή μα. Έτσι, να ευχαριστήσω λοιπόν όλου του ακροντίζει και εγώ το έπιξω, ναι. ε, Και τόσο ωραία μηνύματα μιλάμε, τόσο ωραία πράγματα διάβασα στο τσάτ. Πολύ ωραία! Καλά, παιδιά. Τι Σας να είστε να βεβαίω. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κλείνουμε την εκπομπή με την φωνή τη Μαριάνα Βαρβαδούκα, <χ> ε, ο τίτλο Τραγουδίου στο Κεραστήνη στη δραπετσονα από το πρώτο δίσκο <χ> του χώστε άργα ναι. το, το 99. <Ενικράσμα συστημές>, ναι. 99. Σα θέλουμε πολλά πολλά φιλιά και μας δώσατε μεγάλη χαρά με τη συμμετοχή σας στην σημερινή εκπομπή. Για χαρά σε όλους. Για χαρά και από μένα. Στη δραπετσόνα πήγα μια νύχτα με στο χειμώνα Να βρω τους φίλους μου για να τα πιούμε Πάλια ρε μπέτυκα να θυμηθούμε Πάλια ρε μπέ, τίκα, να θυμηθούμε Να βρω τους φίλους μου για να τα πιούμε Κορμιά φτιαγμένα από γράσο και ασβέστη Μάτιες καθάριγες με στο ντουλιά το ψεύτη Από τη βιοπάλι Με ένα τραγούδι του Πάπι του Μπακάλι Στίγμες ανθρωπίνες με του χειμώνα Στο κερατσίνι και στη δωρά πετσόνα Στο κερατσίνι και στη δωρά πετσόνα Στίγμες ανθρωπίνες μες του χειμώνα στο Με μας μελωδίε μαζεύονται στι λειτουργίε. Σαν εκκλησίε μοιάζουν τα μικρά κουτούκια. γρίζες ψυχέ εξαγνίζουν τα μπουζούκια. Κι αυτέ με τζουράδε αγρυπνίε να μην χαούν τη ζωή του ήλιγμνοιέ. Στιγμέ, σαν φροντίδε με κοινόνα. Στο και στη δραπετσώνα, στο κερατίνι και στη δραπετσώνα, στιγμές ανθρώπινες μες του κυκλώνα. Στο, <Καιρατσίνι> στο κεράτσινη στη δραπετσώνα, γλίτωσε κάτι από το κυκλώνα. Από το παλιό λαϊκό μεγαλείο, τα ψυχές μοιάζαν με ο τα ψυχές μοιάζαν με μεταλλείο, με μεταλλείο απ' το παλιό λαϊκό μεγαλείο. Ακούτε, Radio Music Heaven, Music Heaven πάρχει πουθενά μόνο εδώ 300.000 music heaven 3.000 το δικό μας ραδιόφωνο